χριστιανικά μας και αντικαρναβαλικά μας συστήματα με τη βοήθεια του Θεού κυκλοφορήσαμε και φέτος ένα έντυπο το οποίο βεβαίως είναι αντικαρναβαλικό έχουμε πολλούς λόγους να στρεφόμεθα εναντίον του καρναβάλου το οποίο αποτελεί μίασμα και βδέληγμα για την τιμημένη όντως πόλη των Πατρών, τιμημένη με το αίμα του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου και με τη βοήθεια του Θεού και φέτος βγάλαμε ένα έντυπο. Βεβαίως σήμερα δεν έχω φέρει πάρα πολλά, θα σας το μοιράσω απλώς να το διαβάσετε και το άλλο Σάββατο, εάν θέλετε, θα έχω περισσότερα μαζί μου να σας δώσω εάν θέλετε και σε εκκλησίες να πάτε να δώσετε και σε γνωστούς σας να δώσετε και σε υπηρεσίες να δώσετε όπου θέλετε μπορείτε να το διακινήσετε. Αυτά εισαγωγικά. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο αποκλειστικός σκοπός του συλλόγου στον οποίο βρισκόμαστε μέσα αυτή τη στιγμή και μέσα στην αίτηση του οποίου μιλούμε είναι η Εραποστολικό. Για αυτή τη στιγμή η Εραποστολή κάνουμε. Και τώρα έρχομαι στο θέμα. Το οποίο βεβαίω είναι η θεία λειτουργία που έχουμε αρχίσει πριν από 2-3 μαθήματα. Είπαμε και επαναλαμβάνω ότι η Θεία Λειτουργία αρχίζει από τη φράση που ακούμε από το στόμα του Ιερέως «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» «Μην και αΐ και σεώνα στον αιώνας των αιώνων, αμήν» και εκείνη τη στιγμή βεβαίως θα πρέπει να λέμε και μερικά τέτοια γιατί ο κόσμος σήμερα με πολλούς τρόπους δείχνει την άχνια του εκείνη τη στιγμή θα πρέπει όχι απλά να είμαστε όρθοι αλλά ή δυνατόν θα πρέπει να είμαστε γονατιστοί διότι εκείνη τη στιγμή αυτό το οποίο ακούεται είναι η μεγαλύτερη και ωραιότερη δοξολογία προς τον Τριαδικό Θεό προς την Αγία Τριάδα η οποία αποτελεί την πίστη μας, το δόγμα μας, τον Θεό μα Και στη συνέχεια, είπαμε, ευθύς αμέσως αρχίζουν τα λεγόμενα ειρηνικά. Δεν το είπαμε αυτό. Ειρηνικά λέγονται διότι, θυμάστε, εν ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της και της σωτηρίας των ψυχόνιμων. Επειδή ακριβώς στα τρία πρώτα, στις τρεις πρώτες αυτές αιτήσεις υπάρχει η λέξη ειρήνη, γι' αυτό υπήραν και την ονομασία όλες αυτές οι αιτήσεις όλα αυτά οι παρακλήσεις αυτές επήραν το όνομα ειρηνικά Εγιρήνη του κυρίου Δεϊθώμες είναι η πρώτη αίτηση και είπαμε ότι αυτή απευθύνεται προς το λαό η εκκλησία καλεί τον λαό να μιλήσεις στον Θεό, να τον στον Θεό. Αλλά η σε αυτή προς τον Θεό θα πρέπει να έχει ένα απαραίτητο στοιχείο. Θα πρέπει να έχει μία απαραίτητη και ασφαλή προϋπόθεση. Θα μιλήσεις στον Θεό, μπορείς να μιλήσεις τον Θεό, αλλά με ειρήνη στην καρδιά σου. Θα πρέπει μέσα σου να είσαι ειρηνικός, καλήνιος διότι όπου ειρήνη εκεί βασιλεύει ο Θεός όπου υπάρχει ταραχή όπου υπάρχει αναστάτωσης όπου υπάρχει αταξία εκεί μέσα βασιλεύει ο διάβολος όταν λοιπόν υπάρχει ταραγμένη καρδιά δεν μπορεί θα πεις βέβαια μπορεί να την πει στην προσευχή σου αλλά εκείνη η προσευχή δεν θα έχει το απαραίτητο στοιχείο της ειρήνης για να φτάσεις στον Θεό. Ο Θεός είναι ο βασιλεύς της ειρήνης. Έτσι χαρακτηρίζεται από την Εκκλησία. Και επομένως για να του μιλήσεις, θα πρέπει να έχεις το βασικό αυτό στοιχείο την ειρήνη μέσα στην καρδιά σου. Να είσαι ειρηνικός γαλήνιος. Να μην έχεις ταραχή. Να μην είσαι ταραγμένος. Πριν αρχίσεις την προσευχή σου να διώξεις κάθε τι το οποίο σε ταράζει και το οποίο σου διασαλεύει και, σου... και, και δεν σε αφήνει να μιλήσεις με ηρεμία προς τον Θεό εν ειρήνη του Κυρίου Δαιηθόμεν να παρακαλέσουμε τον Θεό αλλά με ειρήνη δεύτερο ειρηνικό υπέρ της άνος εν και της ουτηρίας των ψυχών λοιπόν, του Κυρίου Δαιηθόμεν και εδώ είπαμε και υπογραμμίζω για μια ακόμη φορά ότι η Εκκλησία παρακαλεί να έρθει η ειρήνη στον κόσμο, αλλά ποια η ειρήνη η άνοθεν ειρήνη να έρθει η ειρήνη αυτή η οποία την οποία ανήκειλαν και διεσάλπισαν οι άγγελοι κατά την ώρα της γεννήσεως του Κυρίου με τον έξοχο εκείνο ύμνο της ειρήνης δόξα εν υψής Θεό και επί η ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία αυτή είναι η ειρήνη και όταν λέμε Άνωθεν Ειρήνη, για να τη συγκεκριμενοποιήσω και να σας την παρουσιάσω με μία λέξη, η Άνωθεν Ειρήνη είναι ο ίδιος ο Χριστός. Υπέρ της Άνωθεν Ειρήνης. Να έρθει η Άνωθεν Ειρήνη να βασιλεύσει στον κόσμο. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Χριστός λείπει από τον κόσμο, δυστυχώς αυτό. Δεν υπάρχει ειρήνη στον κόσμο γιατί λείπει ο Χριστός, διότι Αυτός είναι ο βασιλεύς της ειρήνης. Δεν υπάρχει η ειρήνη στον κόσμο διότι Τον διώξαμε τον Χριστό που είναι η ειρήνη. Και το δεύτερο, ότι αν θέλουμε να δούμε μια άσπρη μέρα, εντός της αν θέλουμε να δούμε καλύτερες ημέρες, αν θέλουμε να δούμε πρόοδο, πραγματική πρόοδο, όχι στα λόγια, πρόοδος στον κόσμο, πρόοδος, πρόοδος στην οικογένεια, πρόοδος, πρόοδος στα άτομα, θα πρέπει να βασιλεύσει ακριβώς αυτή η άνοθε ειρήνη. Αλλά ξέρετε τι σημαίνει άνωθεν ειρήνη. Όταν θα βασιλεύσει ο Χριστός εδώ στον κόσμο και γι' αυτό δεν τη θέλουμε. Γι' αυτό δεν θέλουμε να έρθει αυτή η ειρήνη. θα έρθει ο Χριστός να βασιλεύσει στον κόσμο αυτό προϋποθέτει απόλυτη υπακοή στον νόμο του Θεού και εδώ έλα να συγκριθούμε και να δούμε ποιος τέλει από μας να κάνει πυφλή υπακοή στον Θεό για να δούμε ότι ούτε εσείς ούτε εγώ που θεωρούμε τα χριστιανοί θα θέλαμε ποτέ τον Χριστό να κυβερνήσει στον κόσμο διότι είναι πολλά αυτά τα οποία δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε μέσα από τη διδασκαλία του Θεού αν θέλεις πράγματι να έρθει η ειρήνη η άνωθνη ειρήνη ο Χριστός να έρθει μέσα στον κόσμο και να κυβερνήσει τότε ουσιαστικά θα πρέπει να πάψει να σκέφτεσαι όπως σκέφτεσαι θα, πράπει, θα πρέπει να πάψεις να ενεργείς όπως ενεργείς και θα πρέπει να πεις Θεέ ακολουθώ πιστά τον νόμο σου είμαι ένα τυφλό όργανο υπακοής σε εσένα για να έρθει η ειρήνη του σύμπατ να έρθει η, η άνωθην ειρήνη θα πρέπει να κυριαρχήσει το πνεύμα του Θεού και για να κυριαρχήσει στο πνεύμα του Θεού θα πρέπει να γίνουμε μία κοινωνία αγγέλων. Και όπως οι άγγελοι στον ουρανό υπακούν τυφλά στον νόμο του Θεού, στην εντολή του Θεού, οι Άγιοι το ίδιο, η Υπεραγία Θεοτόκος το ίδιο, δεν υπάρχει ανταρσία στον Παράδεισο, τέτοιο πνεύμα υπακοή και υποταγή στον νόμο του Θεού θα πρέπει να υπάρχει και στη γη. Και μόνο τότε θα έρθει η Άνω Φενηρή. Παρακαλούμε, αλλά δεν ξέρω αν πράγματι πιστεύουμε αυτό το οποίο λέμε. Και αν θα θέλατε να σας πω, να σας τα κάνω λιανά αυτό που το λέω και να τα παρουσιάσω με παραδείγματα θα δείτε ότι πράγματι ελάχιστοι ίσω να είναι αυτοί οι οποίοι να θέλουν πραγματικά με όλη του στην καρδιά, να κυβερνήσει ο Θεός τη γη. Να κυβερνήσει ο νόμος του Θεού τη γη. Το λέμε μεν, αλλά δεν ξέρω αν το πιστεύουμε. Διότι, όταν λες να κυβερνήσει ο Θεός τη γη, σημαίνει ότι εσύ θα πρέπει να πάψεις να αμαρτάνεις. Σημαίνει ότι εσύ θα πάψεις να ζεις με την πονηριά την οποία ζούσες μέχρι σήμερα θα πρέπει να πάψουμε να ζούμε με τις κακές διαθέσεις που ζούσαμε μέχρι σήμερα ο νόμος του Θεού είναι ριζοσπαστικός ο νόμος του Θεού είναι όπως λέει η Αγία Γραφή μαχερα δίστομος και δίστομος μάχαιρα σημαίνει μαχαίρι που από όπου αν το πιάσει κόβει και επομένως εάν θέλεις την ειρήνη του Θεού στη γη θα πρέπει να είσαι τόσο προσεκτικός ούτω ώστε το μαχαίρι αυτό να μην σε κόψει, να μην σε αγγίξει κάπου, να μην μαντώσει πουθενά. Υπέρ τη άμαθεν ειρήνη λοιπόν σημαίνει ότι θέλουμε να έρθει η ειρήνη του Θεού, να έρθει κυβερνήτη ο Θεό στη γη. Το θέλουμε στα λόγια, αλλά δεν ξέρω αν το θέλουμε με τη θελησή μας πραγματικά. Και στη συνέχεια είπαμε και τη σωτηρία των ψυχών ημών, του Κυρίου Δεϊθώμεν. Και βλέπετε εδώ ότι πρώτο μέλημα της Εκκλησίας, πρώτο ενδιαφέρον της Εκκλησίας είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Που σήμερα πλέον έχουμε πάψει να τη σκεφτόμεθα εντελώς και όχι μόνο πάψαμε να τη σκεφτόμαστε αλλά και αν υπάρξει κανένας ο οποίος πει «Ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτόν την πληχή» «Πάψαμε να τη δίνουμε σημασία», «Πάψαμε να τη δείχνουμε ενδιαφέρον» «Τι θα γίνει, θα πάμε στο παράδεισο» Α, «Αυτός είναι μουρλός», «Αυτός είναι, δεν είστε καλά» «Κοίτα τι λέει» «Βλάκας, ηλίδιος», τι λεει βλακας Ηλίθιος. μιλα για ψυχή ο άνθρωπος μιλά για ψυχή <Συκλή> δηλαδή και η εκκλησία ενεργή, τρελά. Και η Εκκλησία ομιλεί σαν τρελή και βλέπετε πρώτο μέλημα της Εκκλησίας πριν σου πει για άλλα προβλήματα, όπως θα δείτε στη συνέχεια, πριν αναφερθεί σε άλλες ανάγκες του ανθρώπου, αναφέρεται στη βασικότερη, την ουσιαστικότερη. Διότι όντως αυτή είναι η ουσιαστικότερη ανάγκη του ανθρώπου, η ψυχή του, να σωθεί η ψυχή του. Σε ρωτάω, αγωνίζεσαι, αγωνίζεσαι, ωραία έφτασες 50, έφτασες 60 έφτασες 70, πέθανες και στην ψυχή σου δεν έδωσες κανένα ενδιαφέρον πες εγώ αν χάσεις τον παράδεισο αν χάσεις αυτό το οποίο υπόσχεται ο Θεός σε αυτούς που αγωνίστηκαν. αν το χάσεις ουσιαστικά πες μου, τι κέρδισες ποιο είναι το κέρδος σου επί 70 ολόκληρα χρόνια Ποιο είναι το κέρδος σου. Το ότι αποκατέστησες τα παιδιά σου σπουδαιά δουλειά. Το ότι έφτιαξες περιουσία σου σπουδαιά δουλειά. Το ότι έζησε μέσα σε παλάτια; σπουδαιά δουλειά. Το ότι είχες ωραία αυτοκίνητα σπουδαιά δουλειά. Ποιο είναι το ουσιαστικό σου κέρδος, τι κέρδιζες. <coughs> το ρωτάει ο Κύριος αυτό, δεν είναι δικιά μου ερώτηση. Τι γαροφελίσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, πες μου τι κέρδισες άνθρωποι. Πάρ' τον κόσμο όλο. Και άνω ένα τρακάρισμα και σκοτώθηκες. Τι κέρδισες; Ποια είναι η ωφελειά σου λοιπόν. Εζημιώθηκες τα πάντα, προκειμένου να ικανοποιήσεις, 10, 20, 30, 50, 60, 80 χρόνια. Σε ένα κατοικητικό που κάνω κάτω, στην Πάτρα, έρχεται ένα κύριο, δεν είναι εδώ ευτυχώ, ο οποίο είναι αρκετά αγωνιστή και ο οποίο κάθεται και τα μετράει λίγο τα πράγματα είναι λίγο ορθολογιστής αλλά σωστός αυτός λοιπόν έπιασε ένα ρητό της Αγίας Γραφής που λέει εκεί ο προφήτης Δαβίδ μέσα σε ένα ψαλμό λέει τα εξής λόγια ότι χίλια έτη εν Κύριε ως ημέρα ή εχθές λέει χίλια έτη, χίλια χρόνια μπροστά στο Θεό είναι σαν μια μέρα θα τη μέρα που μας πέρασε Και λέει λοιπόν αυτός Για παρελές τα χίλια χρόνια Κατά μέσον όρο Ας πάρουμε ότι ο άνθρωπος θα ζήσει Εκατό χρόνια Αν χίλια χρόνια λέει είναι μια μέρα Για το Θεό Τα εκατό χρόνια πόσα είναι Δυο μισή ώρες για το Θεό Αν τα βάλεις κάτι Το ενδέκατον Δυο μισή ώρες Και μέσα στι δύο μισή αυτές τις ώρες προσπαθούμε όσο το δυνατόν να πικράνουμε το Θεό. Αυτή είναι η προσπαθία μας. Πώς θα πρωτοπρολάβουμε να αμαρτίσουμε, να χορτάσουμε τούτη τη ζωή, να χορτάσουμε την αμαρτία, να ικανοποιήσουμε τη σάρκα και να αφήσουμε την ψυχή παραμελημένη. Για δύο μισή ώρες είναι η ουσία. Δύο ώρες μπροστά στα μάτια του Θεού τι είναι η προσπάθειά μα. δυο μισή ώρες μπροστά στα μάτια του Θεού ζεις για το Θεό η ζωή σου είναι δυο μισή ώρες και αυτέ τι δυο μισή ώρες προσπαθούμε να τις μαγαρίσουμε αντί να κοιτάξεις να τις αξιοποιήσεις και τη σωτηρία των ψυχών ημών πρώτο μέλημα πρώτο αίτημα της εκκλησίας μας η σωτηρία της ψυχής μας μπροστά στην οποία ο Κύριος δεν σου βάζει ούτε τον κόσμο όλο διότι όλος ο κόσμος με όλα τα μπιχνιβίδια του και με όλα τα αστέρια του και με όλους τους πλανήτες του είναι πολύ πιο φτηνός από την ψυχή που φέρεις μέσα σου διότι για αυτή την ψυχή είπαμε ο Χριστός απέτανε για αυτή την ψυχή έξησε ο Χριστός το αίμα του. Συνεχίζουμε στο τέταρτο ειρηνικό, στο τρίτο συχνώ, τρίτο ειρηνικό. Υπέρ της του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεω του Κυρίου Δεϊθόμεν. Εδώ σε αυτό το ειρηνικό, κλείονται τρία αιτήματα τα οποία απευθύνει η Εκκλησία προς τον Θεόν. Πρώτον, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Δεύτερον, υπέρ ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τρίτον, υπέρ της των πάντων ενώσεως. Για να δούμε λοιπόν, τι σημασία έχει το κάθε αίτημα από αυτά. Διότι ενδεχομένως, άμα δεν είμαστε και καλά κατατοπισμένοι, ενδεχομένως να φανούν λίγο βαριά αυτά τα αιτήματα στα αυτιά μας. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Εδώ η Εκκλησία έρχεται. Να υπάρχει ειρήνη, να μην υπάρχει πόλεμος σε όλο τον κόσμο. Ποτέ η Εκκλησία δεν υπήρξε φύλο πόλεμη. Βέβαια λένε ορισμένοι και γιατί το 1821 ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ευλόγησε τα όπλα. Ναι, η Εκκλησία είναι κατά του πολέμου αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις όπως τότε που ενδιώκετο και η Εκκλησία διότι ο πόλεμος εκείνος ήταν μόνο υπέρ των πατρών εδαφών αλλά ήταν υπερπίστεος και πατρίδος εκεί η Εκκλησία υπεραστίζεται τα δίκαιά της εκεί η Εκκλησία είχε κάθε λόγο να παροτρύνει και να καθοδηγήσει προς τον πόλεμο, διότι ο πόλεμος ήταν επιβεβλημένος τη συγκεκριμένη εκείνη η περίπτωση. Όμως αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι φύση ειρηνική. ειρηνόφιλος της αρέσει η ειρήνη. Θέλει την ειρήνη και ποιος δεν θέλει την ειρήνη. Είναι μόνο η Εκκλησία. Και εμεί τι θέλουμε την κυρήνη. Έστω κι αν αυτή τη στιγμή οι πολλοί ίσως είναι πικραμένοι από αυτή την αδικία την τελευταία την οποία υπέστημε στο θέμα το γνωστό μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Έστω κι αν είμαστε πικραμένοι, έστω κι αν πολλοί θα ήθελαν να σημάνει έστω ένας μικρός συναγερμό αυτή τη στιγμή μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε φιλοπόλεμοι όταν αδικήσε όταν αδικείτε το δεύτερο ιδανικό που λέγεται πατρίς όταν αδικείτε το πρώτο ιδανικό που λέγεται πίστη, όταν αδικείτε το τρίτο ιδανικό που λέγεται οικογένεια εκεί είμαστε υποχρεωμένοι και τη βοήθεια του Θεού να επικαλεστούμε και εις πόλεμο να οδηγηθούμε. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι ο Θεός της ειρήνης πολλές φορές καθοδήγησε στην Παλαιά Διαθήκη τον Ισραηλιτικό λαό εν μέσω πολέμων για να μπορέσει να κατασταθεί ως λαός του Θεού. η Εκκλησία για την ειρήνη του σύμπατος κόσμου θέλει την ειρήνη του σύμπατος κόσμου αλλά ταυτόχρονα αυτό σημαίνει ότι έρχεται και για δικαιοσύνη για να υπάρξει ειρήνη εις όλο τον κόσμο θα, να, θα πρέπει να υπάρχει και σεβασμός της αξιοπρέπειας σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου όταν αδικείς, Επόμενο είναι να υποστείς για τις συνέπειες Έρχεται η εκκλησία να σταματήσουν οι πόλεμοι Διότι ο πόλεμος πάντα έχει κόστος Και το κόστος είναι η ανθρώπινη ζωή Και η ανθρώπινη ζωή μην νομίσετε ότι δεν έχει αξία για το Θεό Είπαμε προηγμένως ότι έχει αξία η ψυχή Αλλά έχει αξία και το σώμα Δεν πάρει το σώμα, δεν ιστερεί το σώμα, ιστερεί βεβαίως της πηγής, αλλά έχει εκείνο τη δικιά του αξία. Και γι' αυτό βλέπετε, απαγορεύεται ο φόνος. Δεν έχει δικαίωμα να σκοτώσεις. Δεν έχει δικαίωμα ούτε καν να αυτοκτονήσεις. Που λένε ορισμένοι ότι εγώ κουμαντάρω το σώμα μου και του κάνω τι θέλω, θέλω να σκοτωθώ. Δεν έχει δικαίωμα κυρίαρχος της ζωής και του θανάτου δεν είσαι εσύ είναι αυτός που σε δημιούργησε εσύ δεν είσαι τίποτα εσύ είσαι ένα απλό δημιούργημα και αν κάποιος έχει το δικαίωμα να σε καταστρέψει αυτός είναι μόνο ο δημιουργός σου και κανείς άλλος χωρίς λοιπόν να θέλουμε να πούμε ότι πάντα ο πόλεμος θα πρέπει να αποφεύγεται εν δεν μπορούμε να πούμε κιόλας δεν μπορούμε να αποκρύψουμε αυτό το οποίο δηλώνει το συγκεκριμένο ειρηνικό η εκκλησία έρχεται και παρακαλεί να υπάρχει ειρήνη εις όλον τον κόσμο να υπάρχει σεβασμός να υπάρχει δικαιοσύνη να υπάρχει αλληλοεκτήμηση και ο ένας να σέβεται τα δικαιώματα του άλλου Είναι μερικά θέματα στα οποία δεν έχουμε δώσει την ανάλογη βαρύτητα. Νομίζουμε ότι σε κάτι τέτοια δεν πολυπαίνει η Εκκλησία μας. Και όμως βλέπετε ότι πολυπαίνει και παρακαλεί τον Θεό. Και για αυτά τα θέματα τα οποία φαίνονται αρμοδιότητος ξένων ανθρώπων, άλλων ανθρώπων, έξω από την Εκκλησία. Λάχος. Και δική σου αρμοδιότητα είναι αυτό. Η ειρήνη του σύμπαντος κόσμου είναι και δική σου αρμοδιότητα. Και εσύ να πρέπει να συμβάλεις με τον τρόπο σου σε αυτό το σημείο. Ευσταθίας των Αγίων του Θεού Επισημένου. Ποιες είναι οι Άγιες Εκκλησίες οι Άγιες του Θεού Εκκλησίες για τι οποίε έρχεται η Εκκλησία να στέκουν καλά αυτό σημαίνει ευσταθίας να στέκουν καλά να μην τις γκρεμίσει κανένας δαιμονικός άνεμος να μην τις χαλάσει να μην τις καταστρέψει Ποιες είναι αυτές οι Εκκλησίες Αφενός είναι και οι εκκλησίες αυτές για τις οποίες σας είπα σαν την υπαπαντή του Κυρίου των Καμαρών που σας είπα προηγουμένως. Είναι και αυτές οι εκκλησίες. Και επομένως συμμετέχοντας σε αυτή τη λοχεοφόρο συμβάλλεις και εσύ στην ευστάθεια των εκκλησιών. Γιατί μην ξεχνάτε να σας πω κάτι που ίσως δεν το ξέρετε. Ο κάθε καθαγιασμένος ναός είναι τόσο άγιος που να φανταστείτε ότι δεν έχεις δικαίωμα ούτε να το καταστρέψεις αλλά ούτε και να πετάξεις κάτι μέσα από αυτό το ναό να το πετάξεις στα σκουπίδια σε μια καρέκλα την παίρνω και το σκουπίδια δεν μπορείς οτιδήποτε καταστραφεί μέσα στην εκκλησία θα πρέπει στη συνέχεια να καταστραφεί ολοσχερός, να καεί δηλαδή ούτε στο σπίτι σου ούτε στο, στο σκουπιδιάρικο ούτε να το πάρει κάποιος απαγορεύεται της εμπλησίας τα πράγματα είναι του Θεού πράγματα δεν έχει δικαίωμα θεωρείς εκλέφτης να τα πάρεις εκτός και πρόκειται να δοθούν σε κάποιο φτωχό εκτός και πρόκειται να δοθούν σε κάποιο φτωχό διότι η Εκκλησία έχει αναλάβει να συντηρεί τους τοκούς. αλλά να το πάρω εγώ έτσι γιατί μου κάνει αυτό το χαλί το οποίο μπορεί να έχει μια τρύπα, να είναι καμένο, δεν ξέρω, να είναι από την Εκκλησία δεν μπορεί να βγει τα πράγματα της εκκλησία είναι καθαγιασμένα έχουν αγιαστεί και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει σε φτωχούς είπαμε, που πραγματικά ιστερούνται να δοθούν εάν χρειαστεί ποτέ και αν δεν χρειαστεί, θα πρέπει μόνο να κέγονται και τίποτε άλλο. Τίποτα δεν πετάγεται μέσα από τον χώρο της Εκκλησίας Ναι, ναι. Τα απλακάρι. Καλυμένη Απαγορεύεται κανονικά. Κανονικά απαγορεύεται. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, να λιωθούν, ξέρω εγώ τι άλλο, να χρησιμοποιηθούν πάντως σαν λάσπη για να χρηστεί ένας άλλος ναός. Αυτή είναι η σωστή τάξη της Εκκλησίας. Να πεταχτεί τίποτα, ούτε σκόνη. Ό,τι είναι μέσα στην Εκκλησία είναι καθαγιασμένο, ιερό, τίμιο και δεν επιτρέπεται να δοθεί ή να πεταχτεί. Άλλωστε υπάρχει κανόνας, Αλέξη υπάρχει κανόνας ο οποίος απαγορεύει ρητά και να δίδονται τα πράγματα του ναού ή να ε, πετάγονται θα πρέπει να υπάρχει μία ιδιαίτερη ε, μέρημνα για αυτά τα πράγματα τα οποία καθίστανται κάποια στιγμή ακατάλληλα για τον ναό, θα πρέπει να καταστραφούν Αφενό λοιπόν ευστάθεια των Αγίων του Θεού Εκκλησιών εύχεται η Εκκλησία για τους ναούς για τα κτίρια, για τους ναούς, για τους ήχους του Θεού. Αλλά έχει και μία δεύτερη έννοια. Ευσταθία στον Αγίον του Θεού Εκκλησιών σημαίνει να ευχόμαστε ουδέποτε να μην υποσταλεί η σημαία της Ορθοδοξίας. Αυτή τη ανήκουμε σε μία Εκκλησία την Ορθόδοξο Εκκλησία που είμαστε χίλιατα εκατό βέβαιοι ότι είναι η μοναδική οδός, η απάγουσα εις την σωτηρία. Είναι ο μοναδικός δρόμος που μας οδηγεί στην σωτηρία και θα πρέπει να αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς διότι ανήκουμε στην Ορθόδοξο Εκκλησία. Αυτό που θα πρέπει να ευχόμεθα εκείνη τη στιγμή που ακούμε το συγκεκριμένο ειρηνικό από το στόμα του ιερέως είναι... Κύριε, μην επιτρέψεις ποτέ να σηγήσει η φωνή της Ορθοδοξίας. Μην, μην επιτρέψεις ποτέ να, πάψουμε, να πάψουν να υπάρχουν Ορθόδοξοι επάνω, στην, επάνω στο, στο στερεώμα της γης. Μην επιτρέψεις ποτέ να πάψουν να υπάρχουν άνθρωποι ορθο, ορθοτομούντες και ορθοφρονούντες και ορθοδοξούντες μην επιτρέψει ποτέ να σβήσει η αλήθεια διότι κάθε άλλη θεωρούμενη εκκλησία μα καθολική, μα προτεστάντες, μα χιλιαστέ, μα οτιδήποτε αυτοί μόνο το ψεύδος έχουν και διακηρύτουν αν υπάρχει μία εκκλησία που κρατάει σταθερά αλόβητη την αλήθεια του Ευαγγελίου αυτή είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία επομένως ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών είναι μια δεύτερη παράμετρος που σημαίνει ότι θα πρέπει να ευχόμεθα εκείνη τη στιγμή ουδέποτε να συγγύσει και να πάψει να ακούεται η φωνή της Ορθοδοξίας και τη στον πάντων ενώσεως εύχεται η Εκκλησία να ενωθούμε να μην υπάρχουν μεταξύ μας Τμήματα, κομμάτια, κόμματα και τα λέμε κόμματα να μην υπάρχουν αιρέσει να είμαστε όλοι μία πίστη να υπάρχει ένας Χριστός ένας Θεό τον οποίο θα λατρεύουμε. και εδώ θα πρέπει να κάνω μια ειδική υπογράμμιση η κατολική εκκλησία ο Πάπας ο περίφημος που τον βλέπουμε πολλές φορές στη τηλεόραση να ευλογεί τον κόσμο να καλεί τον κόσμο στην ένωση να ενωθούμε λέει μην απατάστε αυτό δεν θέλει ένωση. Θα το λέγαμε αλλιώ αυτό που θέλει ο Πάπα. Θέλει υποταγή, υποδούλωση, όχι ένωση. Αλλήλωνον δεν θεωρεί κάτι τέτοιο η Εκκλησία όταν λέει τη των πάντων ενώσεω. Όταν η Εκκλησία καλεί. Δια την ένωση των πάντων, υπό τον Χριστόν Ιησούν. Αυτός θα είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Ο Πάπας θέλει να ενωθούμε όλοι, αλλά υπό τον Πάπα. Ο κεφαλή μας να είναι ο Πάπας και όχι ο Ιησούς Χριστός. Και επομένως, εκεί δεν μιλάμε για ένωση, αλλά εκεί μιλάμε για υποδούλωση. Έχιστε κι εσείς να ενωθούμε όλοι κάτω από την κρατεά χείρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Και τότε να είστε βέβαιοι ότι η Εκκλησία ουδέποτε θα έχει να υποστεί βλάβη Αν μέχρι σήμερα η Εκκλησία έχει υποστεί βλάβες, ξέρετε από πού τις έχει υποστεί εκ των ένλουθεν. διότι οι ιερέσεις τι είναι γεννήματα της εκκλησία είναι οι ιερέσεις αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν οι αιρετικοί οι λεγόμενοι τι είναι παιδιά της Εκκλησίας είναι οι οποίοι κάποια στιγμή έσπηραν τον όλετρο και την καταστροφή στην Εκκλησία να έρχεστε όλοι αυτοί κάποια στιγμή να επιστρέψουν να γυρίσουν να ενωθούν με τη μάνα τους όχι με τον Πάπα και η μάνα τους είναι η ορθοδοξία να επιστρέψουν και να γυρίσουν και να αγκαλιάσουν και πάλι την Εκκλησία μας από εκεί που κόπηκαν και έφυγαν να επιστρέψουν στη ρίζα που τους γέννησε δεν θα προχωρήσω στο τέταρτο ειρηνικό διότι μου μένουν ήδη μόνο τρία λεπτά αλλά πριν τελειώσω θα σας πω κάτι όταν έρχονται πολλοί να εξομολογηθούν και τους λέω ότι πρέπει να προσεύχονται διότι τρία πράγματα μας έχουν απομείνει πλέον για να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Η προσευχή, η νηστεία και η ελογιμοσύνη. Αυτά τα τρία πράγματα. Όταν λοιπόν τους λέω να προσεύχονται, μου φέρνουν σαν επιχείρημα ότι δεν ξέρουμε γράμματα. Είμαι αγράμματη, δεν σπούδασα, δεν πήγα στο σχολείο παπούλη, δεν ξέρω. ότι πήγε στο σχολείο, ότι δεν πήγε στο σχολείο και ότι δεν έμαθε γράμματα το καταλαβαίνω. Αλλά είχε υπόψη σου ότι και ο Μέγα Αντώνιος δεν ήξερε γράμματα. η υπόψη σου ότι και οι περισσότεροι ασκητές στο Άγιον Όρος δεν ξέρουν γράμματα. Όμως ξέρεις τι κάνουνε. λένε δική τους προσευχείς στο Θεό και μην μου πεις ότι δεν ξέρεις τι να πεις στο Θεό μην μου πεις ότι δεν ξέρεις να παρακαλέσεις στο Θεό για τα προβλήματά σου μην μου πεις ότι δεν ξέρεις να μιλήσεις στο Θεό για τα προβλήματα της κοινωνίας για τα προβλήματα της οικογενείας σου για τα προβλήματα του έθνου σου Μπορεί να μην ξέρει να πεις το «Ελεϊσόν με ο Θεός» Μπορεί να μην ξέρει να πεις το «Ο Κύριε Ισάκυσον της προσευχής μου» Μπορεί να μην ξέρει να πεις την παάκληση απέξο ή τους χαιρετισμούς απέξο της Παναγίας Μπορεί να μην ξέρει να πεις τον «Εξάψαλμο» Μπορεί να μην ξέρει καν να τον διαβάσεις τον «εξάψαλμο» Άρα μην μου πεις ότι δεν ξέρεις να ευθύσεις μέσα σου τα προβλήματα που σε απασχολούν και να παρακαλέσεις τον Θεό να σταλήσει δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι τύποι προσευχής Ένα αίτημα της προσευχής σου Κύριε στείλε την ειρήνη σου στον κόσμο Έλα να κυβερνήσεις τη ζωή μας Κύριε σώσε τις ψυχές μας Δώσε μας φώτιση να μην αμαρτάνουμε Δώσε μας φώτιση Δώσε φώτιση στον κόσμο να μην πέφτει στην αμαρτία να σε αγαπήσουμε περισσότερο από ό,τι σε αγαπάμε. Τρίτο <κυρίζω> αίτημα. Κύριε, στήριξε την εκκλησία σου. Φύλαξε την από ουρατού και αοράτους εχθρούς Φύλαξε τη από τα κύματα των αιρέσεων. Τέταρτο αίτημα. Ένωσε μας όλους κάτω από την κράτεά σου χείρα επανάφερε τους ερετικούς. δικά σου λόγια δεν υπάρχει καμία προσευχή που να τα λέει αυτό. δικά σου αιτήματα. αυτά που ακούς εδώ στο κήρυγμα αυτά κάντα τα προσευχή δικιά σου το πρωί που θα σηκωτείς που κάνεις αρκήσει απλά σε ένα σταυρό και χρητοχρησιμοποιείς σαν ότι δεν ξέρω τι προσευχή να κάνω Αυτά όλα που ακούσε εδώ στο κήρυγμα μπορεί να τα φτιάξεις και να παίξεις μια θαυμάσια προσευχή και όχι απλώ ενός λεπτού, δύο λεπτών, τριών λεπτών αλλά να κάτσεις και μισή ώρα και μια ώρα και να παρακαλές και να προσεύχεις και να δέσαι προς τον Θεό ώστε και να είσαι σίγουρη και σίγουρος ότι ο Θεός θα σε ακούσει. Τελειώνω λοιπόν και ανακεφαλαιώνοντας το σύντομα το τέταρτο ειρηνικό, το τρίτο ειρηνικό μάλλον έρχεται δια την ειρήνη του κόσμου διότι όπως είπα προηγουμένως ο Θεός είναι Θεός της ηρήγης και όπου μάχες και όπου διαιρέσεις εκεί βεβαίως το κακό είναι αναπόφευκτο Ευσταθία στον Αγίον του Θεού Εκκλησιών και είπαμε ότι εδώ και τα κτίρια ή ναή θα πρέπει να είναι στη θέση τους και να ευχόμαστε, άλλωστε γι' αυτό γίνονται και τα εγκένια να παραμένουν απαρασάλευτα εις του αιώνας και δεν θα πρέπει ποτέ να καταστρέφονται, και τα υλικά τους όπως σας είπα προηγουμένως να το έχετε αυτό υπόψη σας ποτέ σας μέσα στην Εκκλησία μην πάρετε τίποτα τίποτα, να δίνετε όλοι σας στην καρδιά να πάρετε ούτε τσακιστή δεκάρα, τίποτα ό,τι είναι μέσα στο ναό είναι του Θεού η Εκκλησία μάλλον και την, εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία να στηρίζει ο κύριο Απαρασάδευτη τους αιώνα. Και τελευταίο αίτημα να ενωθούμε όλοι κάτω από την κρατιά σκέπη του κυρίου. Και όλοι μας με οδηγό τον Εσταυρωμένο Κύριο να φτάσουμε ει τέλος. τέλο. Δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η βασιλία του